Χριστός ανέστη εκ νεκρούσαντος θανάτω, αγτον εν δισμνήμασι χαρισά Έχω βρει δύο κείμενα, νομίζω πως είναι χρήσιμα. Ένα είναι από το βιβλίο «Η περιπέτειες ενός προσκυνητού» και το άλλο είναι από τον Ισάκτο Σύρο. Είναι πρακτικά και νομίζουμε ότι έχουμε ανάγκη αυτά τα πρακτικά κείμενα. Το κείμενο του, από το πρώτο βιβλίο «Η περιπέτειες ενός προσκυνητού» Ε, αναφέρεται στην καθαρή εξομολόγηση και στην προσευχή. Αναφέρεται στην πραγματικότητα της αμαρτίας και πως αυτή θεραπεύεται. Θα διαβάσουμε λίγο και θα δούμε σε συνέχεια τι λέει. Συμβολεύει λοιπόν εδώ ο πνευματικός προς το προσκυνητή. «Παιδί μου, πολλά από αυτά που μου εδιάβασες είναι χωρίς καμιά αξία. Οι συμβουλές μου δε για την εξομολόγηση είναι γενικά οι εξής». Του δίνει κάποιε συμβουλές για την εξομολόγηση. Και ο, ο τρόπος που εξομολογείται κανείς δείχνει και το μέτρο της εσωτερικής του καταστάσεως το περιεχόμενο της εξομολόγησης δείχνει και για τον καθένα μας τι είναι σημαντικό. Λέει λοιπόν τις εξής συμβουλές. Πρώτον δεν είναι ανάγκη να εξομολογήσει αμαρτήματα για τα οποία άλλοτε μετενόησες. Τα εξαγορεύθηκες και πήρε τη συγχώρηση. Όταν τα ξανά είναι σαν να θέτει σε, σε αμφιβολία την δύναμη του μυστήριου της Θείας Εξομολογήσεως. Επομένως ο άνθρωπος οφείλει να είναι σίγουρος ότι ο Θεός τον συγχωρεί εφόσον μετανοεί και εξομολογείται. Η αμφισβήτηση που νιώθει ο άνθρωπος οφείλεται στο ψυχολογικό γεγονός μιας θα λέγαμε καταστάσεως θρησκευτικού ψυχαναγκασμού που δεν νιώθει σίγουρος για την αγάπη του Θεού ε, και δεν νιώθει ότι η δύναμη της αγάπης του Θεού που ε, ενεργοποιείται με το μυστήριο είναι τέτοια που μπορεί να συγχωρήσει κάθε αμαρτία. Η αβεβαιότητα που νιώθουμε έχει να κάνει με την ψυχολογική αίσθηση ότι η συγχώρηση είναι μία κατάσταση απενοχοποίησης ή δικαίωση προσωπικής μας. Και όταν νιώσουμε ότι οι αμαρτίες μας είναι σημαντικές, και δεν μπορεί η συνείδησή μας να της αποδεχθεί τότε υπάρχει η αντίδραση πως αν εγώ δεν συγχωρήσω τον εαυτό μου δεν με διαφέρει ούτε αν ο Θεός με συγχωρεί. Και συμβαίνει πάρα πολλέ φορές να το νιώθουμε αυτό το πράγμα είτε γιατί η μετάνοια μα δεν είναι βαθιά, δεν είναι αληθινή είτε γιατί θέλουμε εμείς να νιώσουμε καλά με τον εαυτό μα. Με τι δικέ μα δυνάμει και όχι με την χάρη του Θεού, γι' αυτό έχουμε αυτή τη δυσκολία να νιώσουμε άνετα με τον Θεό. Είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό, όσο και αν φαίνεται έτσι ασήμαντο. Η άρνηση τη αγάπη, η, η, η αγάπη του Θεού, αν θέλετε, είναι ένα σκάνδαλο. Είναι μια πρόκληση αγάπη του Θεού. Για δύο λόγου. Γιατί είτε μπορεί να μα ρίξει στη βαθυμία, και να πούμε αφού ο Θεό είναι αγάπη, άντε, μπάτε σκύλια, σκύλια, λέστε. Δηλαδή δεν καταίνει ο άνθρωπος ότι η αγάπη είναι ευθύνη. Και είναι ευθύνη για να μπορεί να βρει την πραγματική χαρά ο άνθρωπος. Ε, δεν είναι μια αφορμή δικαίωσης να συνεχίσουμε να ζούμε μέσα στη φθορά. Αλλά είναι η ενεργοποίηση τη ευθύνης μας να στραφούμε στη ζωή. Όταν το δούμε το πράγμα έτσι... Δηλαδή, είμαστε άνθρωποι καταπιεσμένοι από τι ενοχέ μα. Από μικρή καταπιεστήκαμε από την οικογένειά μα. Στη συνέχεια, καταπιεστήκαμε και από του ελέγχου τη Εκκλησία. Νιώθουμε δυσβάσταχτο αυτό το φορτίο του Θεού και δεν μπορούμε να αμαρτύσουμε, να αμαρτάνουμε με άνεση. Και νιώθουμε ότι είναι ένα εκφρό ο Θεός που αντιπαλεύει την χαρά μα. Και ο λόγο ο Εκκλησιαστικός έχει αυτή τη δυσκολία. Οπότε, όταν νιώσουμε ότι η χαρά μα δεν είναι στον Θεό, αλλά είναι στην αμαρτία, ασφαλώς θα έχουμε αυτή τη δυσκολία. Και θα προφασιζόμαστε την αγάπη του Θεού για να συνεχίσουμε να ζούμε με τον ίδιο τρόπο. Όμως, εάν δεν το ξεκαθαρίσαμε μέσα μας ποια είναι η χαρά, καλύτερα να μην στραφούμε ακόμα στον Θεό, δεν είμαστε έτοιμοι. Χρειάζεται να βαπανίσουμε όλοι μας την περιουσία, να χρεοκοπήσουμε. Να δούμε τα όρια αυτού που λέμε εμείς ως ζωή και ως χαρά. Και όταν δαπανίσουμε την περιουσία μας, τότε είμαστε έτοιμοι να εισπράξουμε την αγάπη του Θεού, τότε δεν κινδυνεύουμε η αγάπη του Θεού να μας δικαιολογήσει τη πτώση. λέγοντας, εύρα παιδί μου ο είναι αγάπη, μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι. Γιατί όταν δούμε ότι το να συνεχίσω έτσι είναι αληθινός θάνατος και το να συνεχίσω έτσι είναι πραγματική φθορά τότε αυτό που με διαφέρει είναι να βρω τη χαρά μου, να βρω την ζωή. Και τότε έχει αξία να γευτούμε την αγάπη του Θεού όπου μας ανεβάζει από το ψέμα στη ζωή. Τότε δεν έχουμε τη δυσκολία να συγχωρέσουμε και εμείς τον εαυτό μας. Οπότε θεωρούμε πως η μεγαλύτερη αμαρτία είναι να μην μπορούμε να αποδεχθούμε την αγάπη του Θεού. Να μην μπορεί να λειτουργεί δημιουργικά στη ζωή μας η αγάπη του Θεού. Αλλά να έχουμε έναν φόβο και έναν δισταγμό. Η αγάπη του Θεού λοιπόν, και αυτό είναι μέτρο της προσωπικής μας ωριμότητας, και είναι αυτό ο καρπός μετανοίας όταν η αγάπη του λειτουργεί δημιουργικά μέσα μας. Έτσι λοιπόν εφόσον ο άνθρωπος εξομολογείται, μετανοεί, δεν μπορεί να αμφιβάλλει για το ότι συγχωρέθηκαν οι αμαρτίε του, γιατί προσβάλλει την δύναμη του μυστηρίου, δηλαδή αμφισβητεί τους καρπούς της ταυρικής θυσίας του Χριστού σαν να αισθανόμαστε πως δεν, δεν επαρκεί η αγάπη του Θεού θέλουμε και εμείς κάτι να προσθέσουμε κάτι που να ισορροπεί και να ισοβαθμεί την αμαρτία μας και προσπαθούμε να αποδείξουμε πως κάποιοι είμαστε αλλά ό,τι και αν κάνουμε δεν μπορεί να εισοφαρίσει την αμαρτία μας αυτό που ήδη ισοφάρισε την αμαρτία μας είναι η αγάπη του Θεού Επομένω οφείλουμε να την εμπιστευτούμε οφείλουμε να εμπιστευόμαστε την αγάπη του Θεού είναι το πρώτο βήμα, είναι το πρώτο και το τελευταίο βήμα άνθρωπος αν θέλει να έχει σχέση με τον Θεό ή να ενταχθεί στο σώμα του στην Εκκλησία δεν μπορεί να προχωρήσει αν δεν σιγουρευτεί για την αγάπη του Θεού η αγάπη του Θεού η οποία ενεργοποιεί την προσωπική μας ευθύνη και μας κάνει να γινόμαστε δημιουργικοί μέσα στο μυστήριο της ζωής και της αλήθειας. Επομένως, οι εκτροπές και η προσβολή σε αυτήν την αγάπη του Θεού είναι δύο. Είναι ο συντηρητισμός της Εκκλησίας που επιμένει τόσο πολύ στην άσκηση των αρετών σε τέτοιο σημείο που να λησμονούμε την αιτία και το λόγο της άσκησης των αρετών που είναι ο Χριστός. Ο πολυσυντηρητισμός, ή αν θέλω ο συντηρητισμό τι, αποκόπτει την έννοια της αρρήτης από το πρόσωπο του Χριστού. Και ο φυρελευθερισμός είναι πάλι το ίδιο πράγμα από μια άλλη άποψη. Τι κάνει ο φυρελευθερισμός, ζητεί ζωή και χαρά χωρίς τον Χριστό γιατί τον βλέπει ως αντίπαλο. Και στι δύο περιπτώσει βλέπουμε τον Θεό ω αντίπαλο. Άρα δεν εμπιστευόμαστε στην αγάπη του Θεού. Άρα οι μορφέ του συντηρητισμού και του φιλελευθερισμού είναι η απόδειξη και η βεβαιότητα ότι δεν εμπιστευόμαστε στην αγάπη του Θεού. Τι θα υπήρχε αν είχαμε την αγάπη του Θεού, θα είχαμε ελευθερία. Θα σεβόμασταν το πρόσωπο εκάστοτε του ανθρώπου. Θα σεβόμασταν τη διαφορετικότητα του ανθρώπου και θα είχαμε δυνατότητα έμπνευση. Που σημαίνει έμπνευσης να μπορούμε κάθε στιγμή να εκπλησόμεθα από το θαύμα του Θεού που συναντούμε σε κάθε γεγονός ζωής και σε κάθε άνθρωπο. Και θα βλέπαμε το θαύμα του Θεού που λειτουργεί μέσα μας. Εμείς είμαστε εγκλωβισμένοι σε αυτά τα σχήματα. Γιατί ακριβώς δεν έχουμε ελευθερωθεί μέσα στην εμπειρία τη αγάπη του Θεού. Ο τολμηρός άνθρωπος είναι μόνο αυτός που γεύτηκε την αγάπη του Θεού. Μόνο αυτός μπορεί να πρωτοτυπεί όχι για να γίνει εντυπωσιακός αλλά για να μπορεί να δίνει δυνατότητα έμπνευσης και στους άλλους. Η πρωτοτυπία που είναι καρπός έμπνευσης είναι εμφανέρωση ζωής. Η πρωτοτυπία που είναι μια διάθεση εντυπωσιασμού είναι μια κατάσταση αρρώστιας. Λοιπόν, δεύτερο σημείο που προτείνει εδώ πατηρίνε. δεν πρέπει να θυμάσαι στην την εξομολόγησή σου ούτε και να αναφέρεις σε αυτήν άλλα τυχόν πρόσωπα που συνέβη να είναι συνδεδεμένα με τις αμαρτίες σου Δηλαδή πρέπει να εξομολογήσει τα ειδικά σου μόνο αμαρτήματα και να κρίνεις τον εαυτό σου μόνο και κανέναν άλλο. Αυτό μπορεί στη λογική να ακούγεται άδικο. Γιατί μπορεί η πτώση μας, η αμαρτία μας, να τόση και στην αμαρτία μας να συντέλεσαν και άλλοι παράγοντες, να συμμετείχαν και άλλοι άνθρωποι. Αλλά το ζητούμενο δεν είναι να αποδείξει κανείς ποιο έχει δίκαιο αν θέλετε, αυτό που είναι βάσανο όλης μας της ζωής... Ωραία μουσική. Τι συγγνώμη, ωραία ήταν. Λοιπόν, αυτό που είναι βάσανο... Αυτό που είναι βάσανο στη ζωή μας και δεν μας δίνει έτσι ανάσα ζωής είναι η προσπάθεια δικαίωσης. Η έννοια της δικαιοσύνη. ότι και αν συμβαίνει πρέπει να βρούμε ξυλαστήτια θύματα. Ό,τι και αν συμβαίνει, πρέπει να βρούμε άλλου που φταίνε για την κατάστασή μας. Ό,τι και αν συμβεί, πρέπει να βρούμε ένα γεγονός που να αποδείξει ότι εμεί είμαστε οι αδικημένοι. Και αυτό δεν μας προχωράει. Δεν μας πάει παραπέρα. Οπότε, είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπούμε σε μια διαδικασία αυτομεμψίας. Όχι με την έννοια μια παλαδή ψυχοπαθολογική κατάσταση, άρρωστη που ρίχνω διαρκώ τα προβλήματα πάνω μου. Αλλά να δω μέσα μου τι γίνεται. Είναι πάρα πολύ δύσκολο στην εποχή μας ο τρόπος που ζούμε να ασχολούμαστε με τον εαυτό μας και να βλέπουμε μέσα μας τι γίνεται. Εάν αν μέσα μας δεν δούμε τι συμβαίνει και δεν καταλάβουμε τον εαυτό μας δεν μπορούμε να διαπραγματευτούμε τίποτα στη ζωή μας ελευθερωτικά. Ούτε τις σχέσεις. Ο άνθρωπος είναι ανίκανος για σχέση. Αν δεν μπορεί να αποκτήσει σχέση με τον εαυτό του. Και είναι, καλός, είναι μια καλή άσκηση αυτή. Το να ασχολούμαστε με τα δικά μα λάθη χωρί να, να, να μάθουμε να μην επιρρύπτουμε τι ευθύνε για την εσωτερική μα κατάντια στου άλλου. Αν θέλετε, είναι ένα σύνηθε φαινόμενο αυτό. Αν ανοίξουμε την τηλεόραση και δούμε τι ειδήσει, πούπον τι γίνεται, Μπαίνουν πέντε-έξι παράθυρα, και αν είναι δυνατόν τη τηλεόρασε να διπλασιαστεί, να χωρέσουν άλλα πέντε, και να μιλούν όλοι και να μην καταλαβαίνει κανεί τι γίνεται. Και μάλιστα είναι και φασάρια και δεν βγαίνουν λόγια ακόμη πιο όμορφα. Δεν μπορούμε να ακούσουμε τον άλλον. Γιατί δεν ακούμε τον εαυτό μας. Και δεν έχουμε διάθεση να ακούσουμε τον άλλον. Και δεν μπορούμε να ακούσουμε τον εαυτό μας. Θέλουμε μόνο εμείς να ακούγομαστε. Είναι η κατάσταση αυτή που δείχνει ότι ο άνθρωπο δεν μπορεί να έχει επαφή με τον εαυτό του. Όταν μετανοείς πρέπει να μετανοείς ειλικρινά και πραγματικά γιατί είναι γεγονός ότι η μετάνοια σου αυτή σήμερα είναι αφρόντιστη χλιαρή και πρόχειρη. Κάποτε μου έλεγε ένας αγιορίτης πνευματικός πως αξία έχει πρώτη εξομολόγηση του ανθρώπου και τότε τον άλλο μπορείτε να κρατάς και δέκα ώρες, όσε θέλει, για να τα πει όλα. Μετά τον έχει μάθει και τα πράγματα γίνουν πιο απλά. Μου λέει μια φορά μετανόει ο άνθρωπο. Όταν λοιπόν δεν είναι έτοιμος ο άνθρωπος παρά να αρχίσει χλιαρές καταστάσεις επειδή του είπε ο τάδε ή τάδε γιατί έτσι θα του λυθούν τα προβλήματα έτσι θα αισθανθεί καλά έτσι θα αποκατασταθεί το πρόβλημά του καλύτερα να αφήσει αυτή την ιστορία και όταν είναι έτοιμος να αρθεί και να καταθέσει πλήρως την αποτυχία του γιατί μετράει πολύ η πρώτη εμπειρία που αισθανόμαστε γιατί πολλοί άνθρωποι αδικήθηκαν και αδίκησαν το μυστήριο γιατί ήρθαν ανέτοιμοι και ψάχναν να βρουν μια παρηγοριά δηλαδή μια δικαίωση στην ουσία και δεν είχαν συντριβή μέσα τους και δεν γεύτηκαν αυτό που μπορεί να τους δώσει ο Θεός μέσα από το μυστήριο και με την άποψη ότι αυτό δίνει εξομολόγηση. Και αυτό είναι τελείω άδικο. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό ο άνθρωπος όταν έρχεται να έρθει τελείω διαλυμένο. Όσο πιο διαλυμένο έρθει και πιο συντετριμένο και πιο αμαρτωλός, γι' αυτό λέει ο κύριο μα: να έχω συνεισχύοντε ιατρού, αλλά κακό έχοντε. Yeah. Δεν έχουν ανάγκη αυτοί που είναι δυνατοί, αλλά αυτοί που δεν είναι καλά. Επομένω, μόνο αυτό μπορεί να εισπράξει αληθινά αυτό το φάρμακο και τη θεραπεία. Yeah. Όταν νιώθει δυνατό, μην πα για να ξομολογηθεί. Όταν είσαι δυνατός μην προσεγγίζει τον Θεό. Γιατί δεν θα δεχθεί τη χάρη του, θα συγκροστεί μαζί του. Δεν αντέχει ένα δυνατό να του δίνεις αγάπη. Ένα δυνατό δεν αντέχει την αγάπη θέλει να νιώθει αυτάρκης. Και ο Θεός δεν μας θέλει αυτάρκης. Είναι ζηλιάρισ. Είναι σαν την κόμενα. Που μας θέλει όλο δικό του να είμαστε. Δεν θέλει να είμαστε κομματιασμένοι από εδώ και από εκεί. Έτσι λοιπόν και ο Θεός μας θέλει αποκλειστικά. Έτσι λοιπόν μόνο όταν νιώθουμε ανίσχυροι που δεν είμαστε αυτάρκης και θέλουμε απόλυτα την αγάπη του Θεού, μπορούμε να τη γευτούμε. Είμαστε σαν, σαν τη διψασμένη γη που όταν δεν έχει ποτιστεί πως εισπράττει το νερό, αμέσως βάζεις νερό και αμέσως η γη το πίνει το νερό. Έτσι λοιπόν και η καρδιά του ανθρώπου που είναι αδύναμη, που είναι ανίσχυρη, που ζει την πτώση, που ζει το αδιέξοδο αυτή είναι έτοιμη να γευτεί την άγριο Θεού. Ο δυνατός άνθρωπος αντιστέκεται. Γιατί η δύναμη είναι μια προσπάθεια του ανθρώπου να γίνει Θεός. Να υποκαταστήσει τον Θεό. Είναι μια προσπάθεια του ανθρώπου να γίνει Θεός. Να υποκριθεί τον Θεό. Να το πούμε και λίγο διαφορετικά. Ξέρετε πολλοί άνθρωποι λένε πόπου να είχα μια δεν ήθελα τίποτα άλλο στη ζωή. Τι σημαίνει εγκαλιά, ξέρετε, στην ουσία. Δέστε τι σημαίνει. Ο Θεό, εμείς οι άνθρωποι, είμαστε εικόνε του Θεού. Είμαστε πλάσματά του. Πολύ ωραία. Και έχουμε και τα στοιχεία του Θεού. Ένα στοιχείο του Θεού, ποιο είναι το κυριαρχικό. Και ο άνθρωπο θέλει να είναι κυρίαρχο. Και ξέρετε με ποιον τρόπο αναγνωρίζεται η κυριαρχία του με την αγκαλιά. Ουσιαστικά η αγκαλιά, όταν θέλει θέλει την αγκαλιά, σημαίνει ότι είναι κυρίαρχο. Να, να γίνει αποδεκτή η αξία Του. Έτσι λοιπόν και η σχέση μας με τον Θεό. Όταν ο άνθρωπος έχει άλλου Θεούς δε, και νιώθει ισχυρός πάνω σε αυτό. Και νιώθει ότι δεν έχω αγνάγκη την αγκαλιά. Είμαι από μόνο μου δυνατός. Ενώ αδύνατος ο ανάπηρος ο μία αγκαλιά λέει δεν μπορώ χωρίς αγκαλιά. Δηλαδή δεν μπορώ χωρί τον Θεό. Αυτό λοιπόν ισχύει. Και το σημαντικότερο από αυτά που λέει είναι το, το επόμενο. Ασχολήθηκες σήμερα με ένα σωρό λεπτομέρειες. Ενώ παρέλειψες το κυριότερο πράγμα. Γιατί στην ουσία η εξομολόγηση είναι οι περισσότεροι άνθρωποι λέμε λεπτομέρειες. Και αφήνουμε την ουσία και αρχίζουμε και ανάλυση αμαρτίων πώς έγινε και τι έγινε. Δεν χρειάζονται αυτά τα πράγματα. Είναι υποπτή. Πολλέ φορέ και η έρευνα του πνευματικού περιλεπτομεριών, ικανοποίηση, περιεργία, δεν χρειάζονται λεπτομέρειε. Λοιπόν, ασχολήθηκε σήμερα, λέει, εδώ με ένα σωρό λεπτομέρειε. Ενώ παρέλειψε το κυριότερο πράγμα, δηλαδή δεν ανέφερε τι πιο βαριέ απόλυτε αμαρτίες, γιατί δεν παραδέχθηκε ούτε έγραψε στο χαρτί ότι δεν αγαπά τον Θεό. Ότι μισείς των πλησίων σου, ότι δεν πιστεύει στο λόγο του Θεού, ότι είσαι γεμάτο από υπερηφάνεια και φιλοδοξία. Γεγονότα που αποτελούν την τετραπλή μάζα του κακού και το οποίο είναι η αιτία όλων των άλλων αμαρτιμάτων μα. Η ρίζα όλων των αμαρτιών είναι αυτό. Δεν αγαπούμε τον Θεό, δεν αγαπούμε τον συνάνθρωπό μα, δεν πιστεύουμε στο λόγο του Θεού, δεν τον εμπιστευόμαστε στον λόγο του Θεού, δεν εμπιστευόμαστε την αλήθεια του, και ότι είμαστε γεμάτοι από υπερηφάνεια και φιλοδοξία. Η ρίζα κάθε κακού. Αυτά είναι οι τέσσερι κυριότερε ρίζε από τι οποίε φυτρώνουν όλα τα άλλα μαρτύματα, στα οποία πέφτουμε όλοι. Και κανεί, όταν το πει Αγαπά τον Θεό, θα σου πει αβίαστα ναι. Και αν το πει ότι δεν αγαπά τον Θεό, θα αντιδράσει, όπω αντέδρασε και ο, ο, ο συνομιλητή. Γιατί τι λέει, Η έκπληξή μου πραγματικά τα μεγάλα από όσα άκουσα, γι' αυτό απευθυνόμενο προ το φημισμένο αυτό πνευματικό του είπα, Να με συγχωρήσει, σεβαστέ Πάτερ. Αλλά πώ είναι δυνατόν να μείχαω από τον Θεό τον πατέραν όλων μα και συντηρητή, σε τι άλλο θα μπορούσε να πιστεύω εκτό από το λόγο του Θεού, η ευλογία του οποίου αγιάζει τα πάντα στα λόγια είμαστε καλοί. Εγώ θέλω πάντα το καλό του πλησίου μου. Λοιπόν. Ποιον, δεν, ποιον δεν λόγο θα είχα για, το, για να του μισώ ω προ την υπερηφάνεια, δεν έχω τίποτα για να είπαρεφανι αυτό, εκτό από τα αναρρίθμητά μου ομαρτήματα. Ναι, θεού ήταν. Αλλά ακόμη τι καλό έχω πάνω μου για να επερφανευθώ. Μήπως τα πλούτη μου ή την υγεία μου. να Νάκη ταπεινοσχημίες. Μόνο αν ήμουν μορφωμένος ή πλούσιο θα μπορούσα να έχω πέσω σε σφάλματα σαν αυτά που μου ανέφερες. Να δούμε πώς αντιδράγω Αγαπητέ μου είναι κρίμα που τόσο λίγο κατάλαβες τι εννοώ με αυτά που είπα. Κοίταξε θα διδαχθείς πολύ και γρή, πολλά και γρήγορα επάνω σε όσα σου είπα ή αν διαβάσεις αυτές τις σημειώσεις που σου δίνω. Τις οποίες και εγώ χρησιμοποιώ στην εξομολόγησή μου. διαβάσε Διάβασέτες προσεκτικά και θα καταλάβεις εντελώς καθαρά την ακριβή απόδειξη όλων αυτών που σου είπα και τα οποία σε εξέπληξαν. Οι σημειώσεις αυτές έχουν ακριβώς ως εξής. Εξομολόγησης που οδηγεί τον έσω άνθρωπο σε ταπείνωση. Είναι μεγάλη κουβέντα ο έσω άνθρωπος. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν τον ζούμε τον έσω άνθρωπο. Ζούμε τόσο εξωτερικά και τόσο με κέντρο τις αισθήσης μας που αγνοούμε τον έσω άνθρωπο και την ζωή αυτού του εσωτερικού ανθρώπου. Και όταν λέμε έσω άνθρωπος δεν εννοούμε τον άνθρωπο, τον κουλτουριάρη που έχει ξύπνεύμα και μπορεί να έχει μια δυνατότητα αναλυτικότητος των ενεργειών των δικών του ή των άλλων. Αυτός τελείως μπορεί να είναι τελείως κουφός άνθρωπος. Που να μην αντιλαμβάνεται τίποτα. Είδαμε ανθρώπους οξύνοους, εφιέστατους, που δεν είχαν κάνει αρχή εσωτερικής ζωής. Είναι κάτι άλλο έσω άνθρωπος. Λοιπόν, στρέφοντας τα μάτια μου προσεκτικά εις τον εαυτό μου και παρακολουθώντας την πορεία της εσωτερικής μου καταστάσεως, Πιστοποιώ από την πείρα μου ότι δεν αγαπώ τον Θεόν, ότι δεν έχω πίστη και ότι είμαι γεμάτος από υπερηφάνεια και υλοφροσύνη. Όλα αυτά τα βρίσκω στον εαυτό μου μετά από λεπτομερή εξέταση των αισθημάτων και της συμπεριφοράς μου. Πολλοί άνθρωποι συμβαίνει αυτό και σε εμά ίσως όταν ερωτήσουμε τον εαυτό μα ή ερωτηθούμε ήδη αν έχουμε κάποια λάθη, λέμε μα δεν κάναμε και τίποτα. Βέβαια, οι μεγάλε ηλικίε άνθρωποι, οι, στο, οι απλοϊκοί σε σκέψη τι λένε, «Πάτερ μου, δεν χωρί αντρόγινο, δεν μ' είχε, δεν σκότωσα, δεν έκανα τίποτα. Θυμίζει τον άνθρωπο ο οποίο είναι μέσα στο σκοτάδι, είναι βράδυ και δεν βλέπει τίποτα. Γύρω δεν υπάρχει τίποτα. Αν άψε όμω τα φώτα, βλέπει και καρέκλε, έχει κρεβάτι, έχει και χίλια δύο πράγματα έχει. Όταν έχουμε σκοτάδι μέσα μα και έχουμε ένα συγκεκριμένο τρόπο όραση τη ζωής μας δεν αντιλαμβανόμαστε μέσα μας τι γίνεται και όσο προχωρήσει ο άνθρωπος στο φως τόσο αντιλαμβάνεται λεπτομερές μέσα του τι γίνεται γι' αυτό κανείς δεν μπορεί ξέρετε θα δούμε και σε συνέχεια να αναγνωρίσει τα λάθη του μόνο με το μυαλό του μπαίνοντα σε μια αναλυτικότητα άρρωστη χρειάζεται προποθέσει για να δει ο άνθρωπος μέσα του γίνεται χρειάζεται η καρδιά του να αρχίσει να λειτουργεί αλλά πως μπορεί να λειτουργήσει η καρδιά όταν αγνοούμε βιωματικά την αλήθεια, βιωματικά τον Θεών και η καρδιά μας είναι ψυχρή για την αλήθεια. Ο μόνος τρόπος που μας σώζει στην εποχή που ζούμε είναι ο πόνος. Δεν υπάρχει άλλος οδ, άλλη οδός να ενεργοποιηθεί η καρδιά μας για να μπορεί να δει βαθύτερα τον έσο άνθρωπο, δεν υπάρχει παρά ο πόνος. Η άσκηση έφυγε γιατί είμαστε καλομαθημένοι η υπακού οι έφη γιατί είμαστε αντάρτης προς όλους το μόνο που μας μένει είναι ο πόνος και επειδή ακούσει ο πόνο, ακούσει ο πόνο δεν επιλέγουμε γιατί το βλέπουμε ως κάτι άρρωστο μόνο ακούσει ως πόνος μπορεί να μας σώσει για να μπορούμε να ευαισθητοποιηθούμε μέσα μας και να αρχίζει να νιεργοποιεί η καρδιά μας όπως κάποιος είπουν σε ύπνο το σκουντάζει για να ξυπνήσει Όπω κάποιο που είναι άρρωστο για να θεραπευτεί, κάνει χειρουργική επέμβαση που είναι πόδινο διαδικασία. Ο πόνο ο οποίο δεν είναι ποθητό, γιατί δεν μιλούμε για μια μορφή οδυνισμού, αλλά ο πόνο που είναι αναγκαίο κακό στην ασθένεια και στην πτώση μα. Γιατί ο πόθος του θέλει να μην πονούμε και να χαιρόμαστε. Αλλά η ανάγκη το επιβάλλει τη αρρώστια μα που αλλιώ δεν ξυπνούμε. Οπότε ο πόνο λειτουργεί αφιπνιστικά. Ζωντανεύει το μέσα μας και αρχίζει να τίθεται σε λειτουργία η καρδιά μας, να θα για να μπορούμε να αποκτήσουμε μετά αισθητήριο αντίληψη για να βλέπουμε με λεπτομερέστερο τρόπο τον εαυτό μας και να τον γνωρίζουμε καλύτερα. Επομένως, αν κανείς προσπαθήσει να δει τον εαυτό του, Επιβάλλοντας το αυτό στον εαυτό του, χωρίς τη συμμετοχή της βουλήσεω του, χωρίς τη συμμετοχή της καρδιάς του, δεν θα δώσει πολλά αποτελέσματα. Άνθρωπος λοιπόν, όπως ένας άνθρωπος ο οποίος προσπαθεί να αναλύσει τον εαυτόν του, να αναλύσει το σύντροφό του, να κατανοήσει το πρόβλημα, μπορεί να το κατανοήσει λογικά και να το βάλει σε μια τάξη, αλλά μέσα του χαρά δεν θα έχει, γιατί δεν συμμετέχει η καρδιά. Γι' αυτό, να με συγχωρέσετε, ένα μεγάλο μειονέκτημα τη ψυχανάλυσης είναι η απουσία τη καρδιά. Γι' αυτό ο άνθρωπο μπορεί να λύσει τα προβλήματα, δηλαδή να τα τακτοποιήσει με το μυαλό του, αλλά δεν μπορεί να φέρει ενότητα. Δεν μπορεί να φέρει βαθιά γνώση του είναι. Αυτό που μπορεί να βοηθήσει σε μια ψυχαναλυτική διαδικασία είναι να αποκτηθεί ευαισθησία βαθιά στον άνθρωπο. Και ευαισθησία δεν μπορεί να υπάρχει όπου υπάρχει δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη είναι το πιο ψυχρό γεγονό. Για να υπάρχει ευαισθησία οφείλει να υπάρχει αγάπη. Για να υπάρχει αγάπη όμως όταν είμαστε επαρμένοι δεν μπορεί να υπάρξει, δεν ταπεινωθούμε. Δεν μπορεί να μα ταπεινώσει άλλο παρά ο πόνος. Ο πόνος λοιπόν ταπεινώνει τον άνθρωπο, το γεννά ευαισθησία, το γεννά συνέστημα, το γεννά διάθεση ενότητος. Ξεπερνά την έννοια τη δικαιοσύνη, όταν είσαι γι' αυτό. Ήρθε κάποιος άνθρωπος να με βρει γιατί σκανδαλίστηκε από έναν ιερωμένο που έκανε κάποια λάθη. Εμένα δεν με σκανδαλίσε προσωπικά, με σκανδαλίσε ο άνθρωπος αυτός που σκανδαλίστηκε. Για ποιο λόγο, γιατί περισσότεροι άνθρωποι όλοι έχουμε τέτοιου είδους αγωγή, αγωγή τέτοιου είδους, που φτιάξαμε την ιδέα ενό καλού ανθρώπου και μάλιστα χριστιανού, που μοιάζει σαν ένα ήρωα του παραμυθιού. Σαν να διαβάζουμε μπλεκ Δηλαδή, έναν ήρωα φτιάξαμε. Έτσι, ήρωα, δεν ήταν αυτό, δεν ξέρω. Είπα από τότε έχω να ακούσω Είμαι τη δεκαετία του 70. Λοιπόν, έχουμε τέτοιου ήρωε στο μυαλό μα κατασκευασμένου και σε αυτό συντελεί και η Εκκλησία, που δημιουργεί την ψευδέστηση του Άγιο είναι ο ήρωα που δεν έχει καθόλου δυνατότητα μολυσμού όχι, είναι ψέμα αυτό, είναι απάτη Άγιος είναι αυτός που μετανοεί, που συντρίβεται διαρκώς και αυτό που είναι ανα, αναιρετικό της αγιότητος είναι η σκληροκαρδία μας και αυτά τα είδωλα, τα φτιαγμένα είναι πολύ καλά, αλλά είναι πολύ σκληρόκαρδα και δεν μα δείχνουν επίοικια δεν δείχνουν κατανόηση ο Άγιο είναι ο ανθρώπινο. Αυτό που κατανοεί, που συμπάσχει. Και για να φτάσει σε αυτόν τον σου είναι ανθρώπινο, έπαθε. Όταν όμω δημιουργεί την αίσθηση ότι ένα ήρωα που δεν μπορεί τίποτα να σε αγγίξει, από τίποτα να προσβληθεί και δεν έχει καθόλου πειρασμού, αυτή είναι η παραμύθι που θέλουμε να δείχνει στι παπάδε. Δεν είναι έτσι. Και πειρασμού έχουμε και αδυναμίες και πτώσει. Και αυτό είναι αποτέλεσμα τη κληροκαρδία μα. Όσο λοιπόν φεύγει η σκληροκαρδία μα και αποκτούμε ευαισθησία, τόσο δεν μα αγγίζει και ο πειρασμό. Λοιπόν, αυτό ο παππούλη είχε προφανώ σκληροκαρδία. Για να τον σώσει ο Θεό, επέτρεψε, πήρε τη χάρη του, χωρί τη χάρη του δεν κάνουμε τίποτα. Χωρί τη χάρη του Θεού, τι είναι ακύρω δεν μπορούμε να πούμε. Δεν είναι μόνο οι δικέ μα δυνάμει, είναι και η χάρη του Θεού. Όταν λοιπόν υπάρχει σκληροκαρδία και ένα κρυμμένο εγωισμό. Οπότε επιτρέπει ο Θεό την πτώση για να συνέλθουμε. Αυτό όμω σε ένα πνεύμα ηθική ηθικιστικ... η... ηθι... κοσμική προσέγγιση δεν είναι κατανοητό. Έκανε λάθο είναι λάθο. Έκανε έγκλημα είναι έγκλημα. Δεν μπορεί να μπει μισα... αυτό που είπαμε για τον έσω άνθρωπο. Αυτό είναι η εσωτερική αντίληψη που δεν μπορεί να έχει ένα έξυπνο. Ένα έξυπνο είναι ένα πολύ καλό δικηγόρο, έστροφο, μπορεί να λύσει τα πράγματα και να σου πει αυτό φταίει, αυτό δεν φταίει. Δεν είναι αρκετό αυτό. Χρειάζεται εσωτερική γνώση για να αντιληφθείς το μυστικό νόημα και της αμαρτίας και της μετάνοιας που συμβαίνει στο κάθε πρόσωπο διαφορετικά. Αυτό που μπορεί να ελευθερώσει ένα άνθρωπο που προσέρχεται στην εξομολόγηση είναι αυτό. Ο πνευματικό να μην το δει σαν δικηγόρο, σαν δικαστή. ούτε σαν ιεροκήρυκας, ούτε σαν ιεροξεταστής, ούτε πάλι με ένα πνεύμα παράλογης επίοικιας. Αλλά αυτό που συγκινεί τον άνθρωπο είναι να το ανακαλύψει στην εσωτερική πραγματικότητα. Που είναι παραπάνω από την ψυχολογική γνώση του άνθρωπου. Είναι η γνώση του όλου, η πνευματική του ύπαρξη. Αυτήν όμως την ακτινογραφία μπορεί να την κάνει μόνο ένας άνθρωπος ευαίσθητος. Ο Άγιος εντός αγωγικών, δηλαδή ο σκληρόκαρδος, δεν το κατανοεί αυτό το πράγμα. Επομένως τι επιτρέπει ο Θεό όταν υπάρχει κρυμμένος εγωισμός... Μια επιδειξιομανία της αρετής μας, μια δυσκολία να αποδεχθούμε με κατανόηση της λάθης των άλλων, επιτρέπει να την πάθουμε και εμείς, να προσβληθούμε και να συνέρθουμε. Είναι φάρμακο. Μου έκανε εντύπωση κάποτε, δεν θυμάμαι, νομίζω, κάποιος Άγιος Ιάκωβος, το έλεγε σε κάποιους φίλους ο Ιερο... Ιάκωβος όταν ζούσε, είναι ένας ασκητής λέει, που σήκωνε τα χέρια και έβγαζε δαιμόνια. Αλλά λέ, υπήρχε ένα κρυμμένο εγωισμό. Και ήρθε μια γυναίκα, την έβγαλε, την καθάρισε από τα δαιμόνια και μετά μάρτισε μαζί τη. Και έμεινε και έγκυο. Και από τις προσβολή σκότωσε και αυτή και το παιδί. Και μόλι η ήρθε στα καλά, του άρχισε βαθιά μετάνοια. Και οδηγήθηκε στην αγιότητα. Τώρα ποιο το δέχεται αυτό. Σκανδαλεί εγκλήματα, αμαρτίε αρχικέ. Και είναι και αίσθημα. Είναι, είναι τρελό αυτό το πράγμα. Είναι τρελό βέβαια. Ο Θεός είναι τρελός Δεν εντάσσεται στη λογική μας Πάει πάρα πέρα Γι' αυτό σας είπα ότι χρειάζεται έτσι ο άνθρωπος Αφοπλιστικό ο άνθρωπος να ξυπνήσει Αφοπλιστικότερο όταν <laughs> Λοιπόν, Τέλος πάντων <laughs> Χωρίς λόγια ε, Επομένω, από πού με δεν θυμάμαι <laughs> <laughs> Λοιπόν, είπαμε για αυτά τα κακά και ότι υπάρχουν κρυμμένε καταστάσει και εγωισμοί και, ε, και είναι αμαρτίε που δεν βλέπουμε. Μπράβο, εκεί που είπαμε στο σκοτάδι ότι δεν βλέπουμε. Λοιπόν, αναλύει λοιπόν. Γιατί δεν αγαπά τον Θεό. Δεν αγαπώ τον Θεό. Αναφέρει ο ίδιο αν αγαπούσα πραγματικά τον Θεό θα είχα συνεχώς τη σκέψη μου εστραμμένη προς Αυτόν και θα ήμουν ευτυχισμένος. Κάθε σκέψης για τον Θεό θα μου δινεί χαρά και αγαλίαση. Αντιθέτως όμως πολύ συχνότερα και πολύ ευκολότερα σκέπτομαι διάφορα γίνα πράγματα. Ενώ η απασχόλησης τη σκέψη όσου μου με τον Θεό καταντά εργασία επίπονη και ξερή. Μου είναι ξερή, μου είναι διάφορη, δεν με, δεν με κερδίζει. Η αν αγαπούσα τον Θεό... Η συνομιλία μου με Αυτόν διά της προσευχής θα ήταν η τροφή και η τρυφή μου, η χαρά μου δηλαδή, και θα με οδηγούσε σε αδιάσπαστη επικοινωνία με Αυτόν. Όμως όλος αντίθετα, όχι μόνο δεν ευρίσκω ευχαρίστηση στην προσευχή μου, αλλά χρειάζεται κάθε φορά να καταβάλω προσπάθεια για να προσευχηθώ. Αγωνίζομαι κατά τη απροθυμίας, νικόμαι από την αμαρτωλότητά μου, και είμαι πάντα πρόθυμος να καταπατώ με κάθε ανόητη σκέψη και πράγμα, ακόμη και κατά την ώρα της προσευχής, γεγονότα που όπως είναι φυσικό μικραίνουν την προσευχή και απομακρύνουν τη σκέψη μου από αυτή. Ο καιρός μου περνά χρησιμοποίητος ή μάλλον χρησιμοποιείται σε μάταιες απασχολήσεις. Σαν να περιγράφει το σύγχρονο χριστιανό που προσεύχεται μία ώρα την κυριακή στην Εκκλησία... Τη μισή ώρα προσεύχεται πώ θα τακτοποιήσει τα οικονομικά του και την άλλη μισή πώ θα παντρευτεί. <χει> Ο καιρό μου περνά. Ναι. Και εδώ είναι το ερώτημα. Όταν αγαπά κάποιο κάποια γυναίκα ή, κάποια, κάποια ή κάποιον άντρα, σκέψη δεν είναι διαρκώ εκεί. Η σκέψη δεν είναι διαρκώ εκεί, στο πρόσωπο, το αγαπόμενο πρόσωπο. Πώ λοιπόν αγαπούμε το θεό, όταν δεν έχουμε. Η, η, η προσευχή γίνεται δεν εχουμε η προσευχη γινεται αγκαρια και ούτε δέκα λεπτά δεν αντέχουμε. Και δεν μα λέει τίποτα, μα είναι τελείω άχαρη. Άρα δεν υπάρχει αγάπη για τον Θεό. Και δεν είναι ανάγκη αυτή του Θεού. Αλλά είναι κατάσταση που πραγματικά δίνει ζωή στον άνθρωπο δίνει χαρά. Όταν ένα άνθρωπο αγαπά κάποιο πρόσωπο, το σκέπτεται όλη την ημέρα χωρί διακοπή. Διατηρεί συνεχώ την εικόνα του μέσα στην καρδιά του. Φροντίζει για αυτό. Και σε καμιά περίπτωση το αγαπημένο του πρόσωπο δεν φεύγει από τη σκέψη του. Εγώ όμως ολόκληρη την ημέρα είναι ζήτημα να ξεχωρίζω έστω και μια ώρα για να βυθιστώ σε εντρίφηση και θεία μελέτη, για να ζωγονήσω την καρδιά μου με την αγάπη μου προς Αυτόν. Ενώ με ευκολία και ευχαρίστηση εξοδεύω τις 23 ώρες του 20 του ημερονικτίου σαν μια θερμή προσφορά και στα είδωλα των διαφόρων παθών μου. Όλο ένα συζητώ για τυποτένια πράγματα και γεγονότα τα οποία μολύνουν το πνεύμα. Και αυτό μου δίνει ευχαρίστηση. Ι στι σκέψει μου για τον Θεό είμαι ξερό, απρόθυμος και αμελή. Και όταν ακόμα, χωρί να το θέλω, συμβαίνει, ώστε άλλοι να με παρακινήσουν σε πνευματική συζήτηση, κοιτάζω να μετατρέψω το θέμα σε κάτι άλλο, πιο ευχάριστο ει τι επιθυμίε μου. Θα δείτε, αν αρχίσει κανεί να μιλάει για πνευματικά, οι μισθοί θα χασμουριούνται. Αν αρχίσουν να μιλούν για κουτσοπολιά και για πλακίτσε, αστιά, και όλοι ξυπνούμε, ζωντανεύομαι. Είμαι τρομερά περίεργο για κάθε μοντέρνο, για τα πολιτικά και για χίλια δύο άλλα ζητήματα. Μπορεί να φάμε δέκα ώρες να μιλούμε για τα ομόλογα, <coughs> αλλά για την ομολογία της καρδιάς μας τίποτα δεν μπορούμε να πούμε. Πολύ συχνά ζητώ την ικανοποίηση στην αγάπη προς τις και κοσμικές γνώσεις, στην επιστήμη, στην τέχνη και θέλω όλο και περισσότερα αγαθά να αποκτήσω. Η γνώση του Θεού δεν μου κάνουν πολύ εντύπωση, ούτε ικανοποιούν την πνευματική πείνα της ψυχής μου. Όλα αυτά τα παραδέχουμε ότι είναι όχι μόνο ανούσια, απασχόλησης για έναν άνθρωπο, αλλά είναι πλέον και ανοφελής. Εάν η αγάπη προς τον Θεό είναι η τήρηση των εντολών Του, όπως ο Χριστός είπε, «Ή αγαπάτε με, τα εντολάς, τας εμάς τηρήσατε, εγώ όχι μόνο δεν τηρώ». Τι εντολές Του, αλλά ούτε καμιά προσπάθεια καταβάλλω να κατορθώ στην τήρησή Τους. Έτσι είναι απόλυτη αλήθεια, την οποία εύκολα συμπέρανει κανείς ότι δεν αγαπώ τον Θεό. Επάνω σε αυτό, ο Μέγας Βασίλειος λέει η απόδειξη ότι ο άνθρωπος δεν αγαπά τον Θεό και τον Χριστόν έγκει στο γεγονό ότι δεν τηρεί τι Του. Δεν αγαπώ ούτε των πλησίων μου. Εάν αγαπούσα των πλησίων μου, θα ήταν δυνατό να σκεφτώ και να αποφασίσω να δώσω και τη ζωή μου γι' αυτό, εάν θα υπήρχε ανάγκη. Καλά, υπερβολές. Όχι όμως αυτό μόνο δεν κάνω, αλλά ούτε και την παραμικρή θυσία είμαι διατεθειμένος να υποστώ για αυτό. Αυτό πιο πραγματικό. Εάν αγαπούσα τον πλησίο μου σύμφωνα με την εντολή του Ευαγγελίου, οι λύπε του θα ήσαν και δικέ μου λύπε, και οι χαρέ του θα αντανακλούσαν ει το πρόσωπό μου όπω ει το δικό του. Αντιθέτω όμω, δέστε εδώ πόσο διαφορετικό είναι. Πιο εύκολα κανεί μπορεί να λέει λεπτομέρειε: Δεν έφαγα, έφαγα λάδι, ή έφαγα ψάρι, ή έφαγα κρέα, ή δεν έκανα τον κανόνα μου, ή είδα πονηρά μια γυναίκα ή έναν άντρα. Αλλά πιο δύσκολα θα δει ότι η βάση και του αμαρτή είναι αυτή. Που δεν αγαπά τον Θεό και τον πλησίον. Και δεν ξέρω, οι χριστιανοί ξεχάσαμε αυτή την εντολή. Και έχουμε παρατηρήσει ότι οι χριστιανοί είμαστε πιο σκληρό καρδιά από του άλλου ανθρώπου. Δεν ασκούμεθα στην αγάπη προ το πλησίον. Και οι χριστιανοί είμαστε πιο ζηλιάριδες από του άλλου ανθρώπου. Σαν έχουμε πολλά αποθυμένα. Και έχουμε πολλά αποθυμένα γιατί η τήρηση των εντολών προ τον Θεό δεν έγινε με αγάπη και χαρά. Έγινε για να σωθούμε για να πάμε στον παράδεισο. Έγινε για να τα έχουμε καλά με τον Θεό. Ή έγινε για να νιώθουμε καλά με τον εαυτό μα. Δεν ήταν πράξη ελευθερία και χαρά. Και έτσι έχουμε πολλά αποθυμένα οι χριστιανοί. Για αυτό μας βάζει μεγάλη ζήλια με τους ανθρώπους που αμαρτάνουν. Και δεν μπορούμε να αγαπήσουμε. Η σκληροκαρδία ημών του χριστιανού σε αυτό οφείλεται. Γιατί μας έκαμε σκληρό καρδοσιτήρηση των τελών του Θεού. Που δεν έγινε με γνώση, με επίγνωση, με χαρά. Αλλά έγινε σε μια προσπάθεια να νιώθουμε αυτοδικαιωμένοι. Να νιώθουμε ότι καταφέραμε την αρετή και τώρα αξίζουμε τον παράδεισο. Αυτό δεν σε ελευθερώνει Σου προσθέτει ενοχές Σου προσθέτει άγχο, Σου προσθέτει δυστυχία Σε βαραίνει Και οπωσδήποτε ψάχνεις ένα διέξοδο Επειδή δεν σου το επιτρέπει η Εκκλησία να αμαρτύ, αμαρτήσεις Εμπράκτος αμαρτάνεις με τα πάθη της καρδιάς Που είναι ζήλια, που είναι φθόνους Που είναι η σκληροκαρδία Που είναι η κακότητα Που είναι η περιφρόνηση Του πλησίου εν γέννη Αντιθέτω όμω, λέει, ευχαριστούμε να ακούω διάφορα άσχημα πράγματα για αυτόν, αντί να λυπούμε και να πονώ. Το κάθε κακό τυχόν που ακούω για τον πλησίον μου, όχι μόνο δεν μου φέρνει στενοχώρια, αλλά μου δίνει ένα είδο χαρά, ενδιαφέροντο και ελπίδα να ακούσω περισσότερα. Ιδίω όταν καμία ιστορία πιπεράτη, πού, πού, τι ωραία. Ξέρετε γιατί, νιώθουμε, α, δεν είμαι κανένα μόνο αυτό, μόνο, δεν τα κάνω μόνο εγώ, τα κάνει κι άλλο. Αυτό έκανε χειρότερο, άρα μπορώ, έχω περιθώρια κάνω κι εγώ κάτι ακόμη παραπάνω. Λειτουργούν αυτά μέσα μας. Αν βλήνει τη συνείδησή μας. Δη, γιατί νιώθουμε καταπιεσμένοι η άσκηση των αρετών. Δεν είναι κατάσταση ελευθερίας. Οπότε είμαστε σαν τα για μέσα στο κλουβί. Λίγο να μας αφήσουν περιθώριο. Ξεσκίζουμε όλο τον κόσμο. <κυρίζει> το σφάλμα ή το αμάρτημα του αδελφού μας. Όχι μόνο δεν το σκεπάζω με αγάπη. Αλλά το διατυπανίζω όπου μπορώ με εσωτερική ικανοποίηση. Σκαδαλοθύρε. Η ευτυχία του πλησίον μου, η τιμή του, τα αγαθά του δεν με φρένουν. Μου δίνουν αντιθέτω το αίσθημα της αδιαφορίας. Τέλος, όχι λίγε φορές, καταλαμβάνω την ψυχή μου περιφρόνηση και ευθόνο για τον πλησίον μου. Σε αντίθεση με αυτό που διαβάσαμε, δέστε ο άνθρωπο που έχει μεταμορφωθεί στη χάρη του Θεού όπω λειτουργεί. Ισάκο Ήρωα. Λέστε τι λέει. πώς πλησιάζει ο γέρον τον άνθρωπο, των Αμαρτωλόν, άνθρωπος που γεύεται την αγάπη του Θεού και είναι ελευθερωμένος είναι αναπαυμένος, δεν είναι κομπλεξικός η αγάπη του Θεού σε κάνει ακομπλεξάριστο το κόμπλεξ, τι είναι είναι ένα σύμπλεγμα εσωτερικό που ζητούμε μια αποδοχή μια κατανόηση και τρωγόμαστε όταν όμως την αποδοχή, την όντω αποδοχή τη βρήκες και είναι η γεύση η αίσθηση, η, η, η, η εντρίφιση στην αγάπη του Θεού, αποκτά άνεση. Αποκτά οριμότητα που εκφράζεται με το να είσαι απλό και φυσικό. Να κινείσαι με τα Να διαχειρίζεσαι με άνεση τη ζωή σου. Αυτό λοιπόν ο άνθρωπο, δέστε πώ κινείται. Λέει, συμβουλεύει και προτείνει. Ανάγκασε, λέει, τον εαυτόν σου. Όταν συναντήσεις τον πλησίον σου να τον τιμήσεις επάνω από τα μέτρα του πάνω από αυτό που αξίζει ανατροπή της δικαιοσύνης φίλησε τα χέρια ή τα πόδια του και κράτησε τα πολλές φορές με πολλή τιμή και βάλε τα επάνω στα μάτια σου και επένεσε το γιαρυτές που, που δεν έχει θα πει κάποιο, λέει τον ψεύτη λέει τον υποκριτή τι είναι η υποκρισία δεν είναι τα λόγια είναι η διάθεση της καρδιάς αν διάθεση καρδιά έχει αγάπη δεν υπάρχει ψευτιά και υποκρισία αυτά όταν δεν χωριστείς από αυτόν λέγε γι' αυτόν ότι αγαθών και τίμιων υπάρχει να του λες καλό λόγο τα λόγια μας έχουν δύναμη εκπέμπου την χάρη του Θεού ή την προσβολή του έξω από εδώ διότι με αυτά και τα παρόμοια τον προσελκύς το αγαθόν και τον αναγκάζεις να εντρέπεται από την προσφώνηση που το απίφθινε. και σπείρει σε αυτόν σπέρματα αρετής. Από την τέτοια τακτική που συνηθίζει στον εαυτό σου τυπώνεται μέσα σου αγαθός τύπος και θα αποκτήσεις πολλήν ταπείνωση και χωρίς κόπο θα κατορθώσεις τα μεγάλα. Δέστε τώρα Καλός λόγος ο ευγενικός λόγος που είναι ακόμα και ο κοσμικός λόγος θελικαίνει την καρδιά μας γεννά καλή διάθεση δεν πειράζει καλύτερα να είμαστε πολύ υπερβολικά ευγενικοί παρά υπο, υπερβολικά γαρμπη γιατί η καρδιά είναι σαν το κερί ό,τι της δώσουμε εντυπώνεται είναι πάρα πολύ βεσθή η καρδιά ανθρώπου αν πούμε στον άλλο και να χαίρεται που θα το χαμογελάσουμε Αυτό έχει επίδραση μέσα μας Αν είμαστε σκουντούφλιδες αδιάφοροι αυτό επιδρά μέσα μας Αυτό επιδρά και στην στάση της προσευχής μας και σε πολλά στοιχεία Αν ακόμα είμαστε έστω και υπερβολικά ευγενικοί Θα μου πει άλλο, έλε δεν το έχω ανάγκη Το έχει ανάγκη η καρδιά του ανθρώπου Γλυκαίνεται η ίδια η καρδιά Αποκτά θετικά στοιχεία δεν βλάφτει η ευγένεια. Η πολλή σκληρότητα βλάφτει. Λοιπόν, τα καλά λόγια δεν πηγαίνουν στον αέρα χαμένα. Και άλλως να μην τα αποδείχνει, και όλο αντιδράσει, μορφώνεται η συνείδηση προσωπική του ανθρώπου. Όπω για παράδειγμα, είναι απαραίτητη η σωματική άσκηση. Κάνουν μετάνοιε. Η άλλο, μαχαζίνη, χρησιμή, τι κάνε τώρα μετάνοιε. Έχει ανάγκη ο Θεό τη μετάνοια. Μα η μετάνοια ο σωματικό κόπο επιδρά στην ψυχή. Όπω ταπεινώνεται και το σώμα, ταπεινώνεται και ψυχή. Ένα άνθρωπο που κάθεται, αράζει, έχει τη μερσεντέ του, έχει τα παλάτια του, έχει τα χρήματά του, έχει μια δύναμη και έχει όλα, ζει σε μια χλυδή. Αυτό επιτράχει στην ψυχή του. Γίνεται η περήφανη ψυχή του ανθρώπου. Αποκτά η ίση. Όταν λοιπόν υστεύει, όταν ασκείσαι, δεν σε σώζει αυτό από μόνο του. Είναι αυτό που αφήνει στην καρδιά σου, σε, σε ταπεινώνει. Έτσι λοιπόν και η καλή κουβέντα Οφείλει την καρδιά. Αν δεν ωφελείται αυτό που ακούει τον λόγο, ωφελείται ήδη καρδιά του ανθρώπου. Έτσι λοιπόν και το κουτσοπολιό που λέμε, λέμε, λέμε, λέμε, λέμε δεν είναι από μόνο την απικανής «Α, ο Θεός και υπολόγισε πόσες κουβέντες είπαμε αργές», αλλά τι γίνεται. Το πολύ κουτσοπολιό ταλαιπωρεί την καρδούλα μας, την ασχημένη, την κάνει να κουράζεται, μπουχτίζει. Και τι κάνει το κουτσοπολιό, το πιο χαρακτηριστικό, κάνει μια αφέμαξη της υπάρξεως μας Κλέβει όλη την ενέργεια τη ψυχή μα, όλη τη δύναμη τη. Όπω κάποιο κάθε και βλέπει τηλεόραση και ανοίγει κανάλι, ο κανένα τέλο γίνεται πτώμα, ελεεινό και δεν έχει δύναμη τι να κάνει, Σου νιώθει, του τραβάει ενέργεια η τηλεόραση. Δεν τον νιώθετε, τραβάει τηλεόραση λοιπόν. Και τον κουτσουμπολιον δεν το κάνει. Κλέβει τη δύναμη, το δυναμισμό τη καρδιά μα. Κλέβει την εσωτερική δυναμική τη καρδιά μα. Αυτή είναι η αμαρτία του κουτσουμπολιού. Δεν είναι απλώ κατακρίνουμε κάποιον. Μα ξεζουμίζει, πώ να το πω, δηλαδή μα εξασθενίζει. Αυτό που έχουμε σαν περιεχόμενο, αυτή τη μαγιά της ψυχής μας, την κλέβει. Έτσι λοιπόν και ο καλός λόγος είναι πολύ σημαντικός στην ψυχή του ανθρώπου. Να μάθουν να είμαστε ευγενικοί, να λέμε καλή κουβέντα. Όχι στους ξένους ανθρώπους, πρώτα ξεκινήσουμε τον άντρα μας και τη γυναίκα μας. Μην είμαστε τσιγκούνιδες. Να μιλούμε όμορφα. Μια καλή κουβέντα αλλοιώνει το φρόνημα του ανθρώπου. Αλλοιώνει τη διάθεσή του. Να μην είμαστε τσιγκουνίδε σε αυτά τα πράγματα. Και δώρα να κάνουμε και εκπλήσει να φυλάσσουμε του ανθρώπου εκεί που δεν το περιμένει. Ομορφώνει αυτό τη ζωή μα. Είναι πολύ χριστιανικό. Πιστέψτε με. Και γεννά και προσευχή. Για ποιο λόγο. Όταν δώσει χαρά στον άλλο, χαίρεσαι και εσύ. Και αυτή η χαρά σου βγαίνει να δοξάσει ο Θεό. Πα με άλλη διάθεση να προσευχηθεί. Αν όμω έγινε όλη διαδικασία, οχ, τι θα μου πει. Αρχίζει η γκρίνια, αρχίζει ο το παράπονο, αρχίζει κουβέντα, ο καθένα τον κόσμο του. Δεν θα έχει οριξαπροσευχή, θα έχει, έχει, έχει, έχει εξαντληθεί ήδη. Και όταν είναι άνθρωπο κουρασμένο, δεν μπορεί να τα κάνει αυτά τα πράγματα. Όταν είσαι κουρασμένο, λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Γι' αυτό είναι ένα τρόπο που μπορεί να ξεκουραστεί ο άνθρωπο, να πει ασυνέχω την ευτότητα να λέει καμία καλή κουβέντα. Να δείχνει λίγο ενδιαφέρον, να πει ανοίγω διάλογο. Αυτό είναι το παράπονο, βέβαια, το γυναικό, ότι δεν μιλάει ο μου συνέχεια. Και το παράπονο με κουρνιάζει γυναίκα. Αυτό είναι ένα σύνηθε φαινόμενο. Αλλά αν ο άνθρωπο μάθει να λειτουργεί με καλό λόγο, αυτό επιδρά στη ζωή του. Εδώ δεν τρέπεται να σα κηδεί να μα υποδείξει αυτά τα πράγματα. Γιατί εμεί με τον ακούσουμε. Λέει κάποιο καλόγερο, δεν μιλά για μα. Να, για μα μιλάει. Από τέτοια τακτική που συνηθίζει τον εαυτό του, τυπώνεται μέσα σου αγαθό τύπο. Ενδέστε, τι όμορφο το λέει. Τυπώνεται αγαθό τύπο. Που συνηθίζει τον εαυτό σου. Τυπώνεται μέσα στο αγαθό τύπο που θα αποκτήσει πολύ ταπείνωση και χωρί κόπο θα κατορθώσει τα μεγάλα. Δέσσε τη λέει. Τυπώνεται με αυτόν τον τρόπο ο αγαθό τύπο μέσα μα και θα αποκτήσει πολύ ταπείνωση και χωρί κόπο θα κατορθώσει τα μεγάλα. Να είναι απώ, δε σπίνα. Να είναι απώ. Εμεί τι κάνουμε, θέλουμε όλα να τα εκλογικεύουμε και είμαστε θεατέ τη ζωή. Και λέμε πώ και πώ και πώ. Έκαρε ένα βίο, μου μια καλή κουβεντούλα υπολόγισε και τον άλλο που είναι δίπλα σου δείξε κάποια τιμή κάποιο σεβασμό σιγά σιγά μορφώνεται ένας τύπος στην καρδιά μας πλάθεται η καρδιά μας και σιγά σιγά ταπεινώνεται και θα κατορθώσουμε και τα μεγάλα και όχι μόνο αυτό αλλά και αν αυτός έχει κάποια ελαττώματα που του τα λέμε τιμόμενος από σένα δέχεται εύκολα την θεραπεία από σένα Εντρεπόμενο από την τιμή που του έκαμε. Όταν πει τόσο καλά λόγια, άλλο νιώθει υποχρεωμένο. Ντρέπεται. Και είναι έτοιμο να σε ακούσει κιόλα. Είναι πολύ καλό παιδαγωγικό μέσον αυτό. Επένεσε τον άλλο. Δώ στο αριθμό που δεν έχει. Θα ντραπεί. Oh. Θα έρθει σε έλεγχο με τον εαυτό του. Και αν του πει καμιά κουβέντα, θα είναι έτοιμο θα την ακούσει, γιατί θα, κατα... θα καταλάβει ότι δεν είσαι προκατηλημένο. Ο πρώτο λόγο που αμήνεται κανεί τι συμβουλέ κάποιου, ξέρετε ποιο είναι. Είναι αυτό που με Αν έρθει κάποιο, άντρα μου, γυναίκα μου και αρχίσει το κήρυγμα, εμένα δεν με διαφρούν τα λόγια. Με διαφρή διάθεση που εκπέμπουν τα λόγια. Αν η διάθεσή του είναι επιθετική, ή αν η διάθεσή του είναι ψυχρή, αν η διάθεσή του είναι με μια αφιψηλού διδακτική διάθεση, μπορεί να λέει τα πιο δίκαια πράγματα. Εμένα με έχει τσαλαπατήσει. Δεν τον ανέχουμε, δεν τον θέλω. Θέλω να αισθανθώ ότι έχει θετική διάθεση για μένα. Και ότι με αποδέχεται όποιο κανένα αν είναι, και ό,τι και αν έχω κάνει και ό,τι και αν θα έχω κάνει. Αυτό είναι που πρώτα θέλει να εισπράξει ο άνθρωπος Όταν βεβαιωθεί γι' αυτό, ακούει την κουβέντα. Γι' αυτό μην ξεγελούμε τον εαυτό μα ότι είπαμε σωστά πράγματα και δίκαια και ορθά. Δεν ενδιαφέρει αυτό. Το θέμα είναι αυτά τα λόγια. Τι πνεύμα μετέφεραν. Τι αέρα δίδανε. Τι άβρα βγάζανε. Όχι γιατί η ενέργεια του άλλου είναι καλή ή κακή. Τα λόγια είναι ζωή. Τι λόγια υπήρχαν και τι υπήρχε μες στην καρδιά μας αυτόν τον τρόπο λέει να ακολουθείς πάντοτε το να είσαι δηλαδή ευπροσίγορος και επενετικό προ όλου. και να μην παροξύνεις κανέναν ή να ζηλεύσεις ούτε για την πίστη ούτε για τα κακά του έργα αλλά να φυλάγεσαι αλλά να φυλάγεσαι ώστε να μην μεμφθείς ή να ελέγξεις κανένα για κάτι δέστε τι λέει να φυλάγεσαι ώστε να μην με ή να ελέγξεις κανένα για κάτι διότι έχομεν απροσωπόλοιπτον κριτής του ουρανούς αν όμως θέλεις να τον επαναφέρεις προς την αλήθεια λυπήσου γι' αυτόν και υπέ του με δάκρυα και αγάπη ένα λόγο ή δύο όχι παραπάνω, τέρματα κηρύγματα και μην εξοργιστείς εναντίον αυτού και ειδί σε σένα σημείων έχθρας καθαρές κουβέντες δεν είναι είναι αληθινέ κουβέντες να τις πιστέψουμε να τις βάλουμε στην καρδιά μας και να τις ακολουθήσουμε διότι η αγάπη δεν γνωρίζει να θυμώνει ή να παροξύνεται η να μέφερε κάποιο με εμπάθεια. Ένδειξη τη αγάπης και τη γνώσεως είναι η ταπείνωση που γεννάται από την αγαθή συνείδηση. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε. στην αρχή ότι όταν ο άνθρωπο δεν είναι σίγουρος για την αγάπη που θέλει, δεν μπορεί να προχωρήσει ουσιαστικά. Και θέλω να ρωτήσω πότε αισθάνεται ο άνθρωπο σίγουρο για την αγάπη του Θεού, ώστε να μπορέσει πραγματικά να προχωρήσει. Ναι, είπαμε ότι χρειάζεται η αγάπη του Θεού για να μπορέσει ο άνθρωπο να προχωρήσει. Και είπαμε ότι στην εποχή που ζούμε είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Και αυτό το πράγμα που μπορεί να τον ενεργοποιήσει τον άνθρωπο είναι ο πόνο. Ο πόνο είναι ένα γιατρικό που μπορεί να μα στρέψει προ τον Θεό. Επαναλαμβάνω όχι ότι το θέλει ο Θεό. Αλλά γιατί είναι απαραίτητο στην πνευματική ύπνωση στην οποία περνούμε. Μετά όμω από αυτό τον πόνο για να μπορέσει ο πόνος να λειτουργήσει δημιουργικά δύο στοιχεία βοηθούν. Το ένα είναι θα το λέει στο βιβλίο αυτό το δούμε ίσως την επόμενη φορά που θα συναντηθούμε. Είναι η αγιαστική μελέτη. Τι σημαίνει αυτό, η αναζήτηση. Και αγιαστική, η αγιαστική μελέτη, η μελέτη που δεν γίνεται απλώς για να κατανοήσω το νου μου περιεργητικά, αλλά να βρω τον τρόπο που θα μου υποδείξει η μελέτη έναν δρόμο που θα οδηγηθώ στη γνώση. Έναν δρόμο που θα οδηγηθώ στη γνώση ως γεγονό βιώματος που θα καταβάλει, θα καταλάβει όλη μου την ύπαρξη και όχι μόνο το νου μου. Επόμενος, η μελέτη που έχει να κάνει μια διαδικασία αναζήτησης, με ένα πνεύμα που γεννάται μέσα από τον πόνο, είναι το ένα στοιχείο. Η μελέτη δεν είναι μόνο βιβλίο. Η μελέτη είναι και τα μυστήρια. Η μελέτη είναι και σχέση με τους ανθρώπους που έχουν αυτή μέσα την εσωτερική διάθεση της αναζήτησης. Γενικά η μελέτη έχει να κάνει με την διάθεση να βρω την ζωή. Και παράλληλα με αυτή τη διάθεση, της μελέτης, την αγιαστική, που ο άνθρωπος παίρνει το υλικό, είναι κάψιμος ύλη, έρχεται η προσευχή. Που η, προσε... η μελέτη σου δίνει το υλικό, σου μαζεύει υλικό και η προσευχή το δραστηριοποιεί αυτό το υλικό. Δηλαδή παίρνουν πυροφορίες, που οι πυροφορίες αφομοιώνονται υπαρξιακά με την προσευχή. Ο άνθρωπος όταν διαβάσει νομίζω ότι τα γνωρίζει τα, μαθα... τα κατανοεί, δεν τα κατανοεί. Η κατανόηση είναι να μου αποκαλυφθούν ως λόγια ζωής αυτά που διάβασα. Προσωπικά, να μου αποκαλυφθούν τα αληθινά όρια του λόγου που διάβασα. Ο λόγος είναι το υλικό που παίρνω. Για να μου αποκτήσει αποκαλυπτική, αποκαλυπτική, αποκαλυπτική να ο λόγος που διάβασα, και να μπορεί υπαρξιακά να αφομοιωθεί από τον άνθρωπο και να αποκτηθεί ήθο πνευματικό και συνείδηση, μόνο με την προσευχή γίνεται. Η προσευχή μπορεί να είναι το κύριο λέσσο που θα πω. Μπορεί να ο πόνο που νιώθω και τον αναφέρω στον Θεό. Μπορεί οποιοδήποτε τρόπο που νιώθει ο άνθρωπο ότι αναφέρεται στον Θεό και ζητεί τον Θεό. Η προσευχή λοιπόν είναι ο τρόπο που, που αναγεννά τον έσου άνθρωπο, μέσα από το οποίο γεννά πνευματική συνείδηση που ξεπερνά τον νουν και την καρδιάν του ανθρώπου. Ναι. ότι τελικά αυτό που εμποδίζει να πάω σε παράδεισο. το Βάλε το χέρι κοντά και μην κουρά στα χέρια σου. <σοφίλυκος> με μποδίζει να πάω σε παράδεισο τελικά αυτό που δεν είναι μια δεν Θέλει να περίζω. Αυτό με μποντίζει να πάω σε παράδεισο τελικά, που κατάλαβα δεν είναι η αμαρτία, η απόγνωση, η φοβία. Αλλά το να θελήσω να πάω στον παράδεισο Είναι αυτό. Και ένα άλλο είναι ότι. Και το άλλο είναι ότι τα λόγια, η επικοινωνία, πούμε, τα λόγια που θα. η σχέση με του ανθρώπου. Τελικά τα λόγια που θα πω δεν είναι. Ε, αυτό που θα πω. Αν, δηλαδή αν το βρίσκω με λίγα λόγια. Το βρίσκω. Αλλά το κάνω με καλή διάθεση. Ω, ωραία, το κέρδισε. Κολοβρυκής. Ναι, αυτό δηλαδή θέλω να πω ότι. Έχει με καλή διάθεση, παιδιά. Ναι. <laughs> δηλαδή ο, ο, τρόπος μου, αυτό, ο τρόπος μου να μην είναι μηχανικό, να μην είναι. Όπω λέτε, αλλά να είναι η διάθεση καλή και η διάκριση φυσικά. Και η διάθεση Δεν διά... ξέρει από Βρισίδη με καλή διάθεση, από μένα. Ε, δηλαδή να είμαστε πιο άνετοι, πιο ελεύθερη θέλω να πω. Κοιτάξτε, απέναντι... ναι. Υπάρχει Βρισίδη με καλή διάθεση και καλά λόγια με κακή διάθεση. Ναι, αυτό Το καλύτερο είναι καλά λόγια με καλή διάθεση. Ναι. Χάθηκε το κανονικό. Πω... Βεβαίω. Ε... Βεβαίως ο άνθρωπο και αυτά δεν τα κάνει γιατί του είπα να τα κάνει, ή βγαίνει από την καρδιά του. Πρέπει η βγαινει την καρδια του πρεπει η καρδια να αλλάξει για να τα κάνει. Ακριβώ αυτό θέλω να πω, ναι. Αυτό πράγμα. Ναι. Πέταξε πέτα, πέτα. πέτα, πέτα. Ανοιχτό είναι. Ε, θα με συγχωρήσετε πάλι να ανακατευθώ στη συζήτησή σας το πρόβλημά μου είναι ότι νιώθω λίγο παρήσακτος, όπως το είπα και την άλλη φορά, με τη λογική ότι ενώ δεν νιώθω την ανάγκη του Θεού, κάθομαι και συζητή, παρακολουθώ μια εκδήλωση που έχει να κάνει άμεσα με ανθρώπους που θεωρούν... Οπότε, πώς ξεκινήσατε, ενώ, νιώθω... ενώ δεν νιώθω την ανάγκη του Θεού, δεν νιώθω την ύπαρξή Του, δεν είμαι... που έλεγε ο... αυτός που ο πνευματικός που αναφέρατε στο πρώτο βιβλίο, στις σημειώσεις του, που έδωσε στον άλλον για να γίνει, να τις διαβάσει, να ξέρει να, κάνει, να εξομολογείται καλά, έγραφε ότι είμαι άπιστος να, να το νιώσω σαν αμαρτία και μετά να ζητήσω εξομολόγησης, ε, συγχώρεση. Εγώ νιώθω ότι, νιώθω ότι είμαι άπιστος, αλλά δεν νιώθω την ανάγκη να με συγχωρέσει κανένας γι' αυτό. Και αν κατάλαβα καλά, δεν υπάρχει χώρος για τέτοιε ψυχές εδώ. Ε, Εκτό για τέτοιε ψυχές εδώ. Εδώ είναι οι άνθρωποι οι οποίοι νιώθουν ότι είναι αμαρτία το να μην πιστεύει στον Θεό. Ο, Ο, ότι είναι κακό. Α, δεν το λένε. <laughs> α, εσείς μόνο το λέει. <laughs> ε, δεν το λέει τρέπονται. <laughs> Άσχετα αν οι ίδιοι μετά νιώθουν άπιστοι οπότε νιώθουν αμαρτωλοί Εγώ το νιώθω αυτό, αλλά δεν νιώθω αμαρτολό. Οπότε κανονικά θα έπρεπε να υπάρχει μια άλλη σύναξη σαν αυτήν με ανθρώπους του είδου μου, εκτός αν είμαι μόνος του είδου, οπότε ίσως θα έπρεπε να τα πούμε λίγο μεταξύ μας. Λοιπόν, εκείνο που κατάλαβα είναι ότι για μας και αν πάρω σκέφτηκα την απάντηση που μου είχατε δώσει την άλλη φορά για μένα, να μην το γενικεύσω, για μένα προσωπικά ε, εκείνο που θα έπρεπε να περιμένω είναι είτε τον πόνο που αναφέρατε πριν ή κάτι τέλος πάντων μέσα στη ζωή μου το οποίο θα με οδηγήσει στην πίστη Εφόσον δεν είμαι εκεί αλλά ταυτόχρονα νιώθω καλά με τον εαυτό μου ε, υποθέτω ότι θα περιμένω Βέβαια περιμένω καμιά 35 χρόνια γιατί κάτι τέτοιο το έχω ακούσει όταν το άκουσα τότε δεν μπορούσα να την πω αυτή την κουβέντα τώρα όμως μετά από 35 χρόνια Μπορώ να πω κοίτα περιμένω 35 χρόνια ακόμα δεν μου ήρθε αλλά ε, δεν νιώθω και άσχημα αφού δεν μου ήρθε εσείς πιστεύετε γιατί σας ήρθε η πίστης, γιατί η πίστης δεν είναι λογικό όπως είπατε ε, αφού εμένα δεν μου ήρθε εντάξει μένω απ' έξω Το πολύ πολύ παραμένω στο εξής Αν προσέξατε από τις κουβέντε σας κάποιες αναφέρονται στη Θεία Χάρη στο Θεό στην προσευχή και κάποιες αναφέρονται σε κοινωνικέ συμβουλέ. Πώ θα καταφέρουμε να νιώθουμε ωραία και πώ θα καταφέρουμε να ζούμε ωραία με του διπλανού μα, Ε, μέσα σε μια θρησκεία, τουλάχιστον στη δικιά μα θρησκεία, εκείνο που βλέπω εγώ είναι να παίρνω τι ε, συμβουλέ, μόνο που και εκείνε τι ελέγχω και τελικά τι περνάω από το μυαλό, και όποιε μ' τι παίρνω. Όποιε καταλαβαίνω ότι είναι ωραίε. Τώρα, από πού το, το καταλαβαίνω, αυτό είναι άλλη υπόθεση. Και με αυτήν τη λογική. Αποδέχομαι ότι είναι ωραίες συμβουλές όντως μέχρι τώρα ό,τι ακούστηκε ως προς το πώς πρέπει να συμπεριφερ... συμπεριφερόμαστε στον εαυτό μας και στους άλλους είναι ωραίο αλλά στο ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να δεχθώ ότι υπάρχει η Θεία χάρηση, η οποία θα με κάνει να νιώσω καλύτερα και να προσευχηθώ έτσι σωστά και να θε... θεωρήσω το Θεό και να ενωθώ μαζί Του κτλ. Εκείνο για την ώρα δεν μπορώ να το νιώσω. Δεν ξέρω όμως αν υπάρχει η συμβουλή που θα μπορούσαμε να με οδηγήσει να το νιώσω. Ναι. Αυτό κατάλαβα. Ξέχασε τον μικρό σας όνομα, Μιχάλη. Ο Σταύρος. Πώς, ο Σταύρος. Στα... Λοιπόν, Ευχαριστώ. Καταρχήν, Σταύρο, ήσουν άτυχος, έπεσε στις δύο τελευταίες φορές μεγάλη μια προσευχή. <laughs> <laughs> Ατυχία. Λοιπόν, ένα είναι αυτό. δεύτερο, ε, μην νομίζεις όλοι έτσι είμαστε εσένα. Απλώς δεν το λέμε. Το δεύτερο. Το τρίτο, υπάρχουν πολλοί δρόμοι. Εγώ πάντως δεν πιστεύω ότι δεν είσαι άπιστός, γιατί είσαι πολύ γλυκός άνθρωπος. Οπότε αποκλείται να μην υπάρχει μέσα σου μυστικά μια μυστική σχέση με τον Θεό, την οποία δεν κατανοείς εγκεφαλικά. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει ε, σχέση με τον Θεό προσωπική δική σου, με έναν δικό σου τρόπο, που απλώς δεν κατανοεί ε, διανοητικά ή εγκεφαλικά. Αυτό που εγώ νομίζω, εγώ, αυτό που φαίνεται στο πρόσωπό σας είναι ότι μπορεί να υπάρξει μια διαδικασία προσευχής και ανάγκη του Θεού μέσα από τις σχέσεις με τους ανθρώπους. Μέσα από τις σχέσεις με τους ανθρώπους με τον πλησίον, μέσα από την κοινωνική διάσταση θα μπορείτε να λειτουργείτε την προσευχή εφόσον λέει ο Κύριος ότι τα ανθρώπινα πρόσωπα είναι εικόνες Του. Άρα η κάθε έντιμη σχέση με τον συνάνθρωπο είναι μια διαδικασία προσευχής και εμπειρίας του Θεού. Οπότε πιστεύω ότι με αυτόν τον τρόπο ζείτε τον Θεό και την προσευχή και όταν λέτε δεν τον έχετε ανάγκη είναι γιατί δεν το βλέπετε κάτι ξεχωριστό από το είναι σα και ξεχωριστά από τον άνθρωπο. Αυτή η ανάπαυση που έχετε με τον εαυτό σας είναι γιατί ακριβώς λειτουργεί η ταύτιση ασυνείδητα μέσα σας, μέσα από την καλοσύνη που έχετε, ταύτιση του Χριστού με τον συνάνθρωπο και άρα η διακονία του συνανθρώπου σας με τον τρόπο που λειτουργείται είναι μια προσευχητική διαδικασία και μια λειτουργική διαδικασία. Ε, να ρωτήσω κάτι. Να. Ε, είπατε ότι και για ένα κύριο λέει, χρειάζεται η χάρη του Θεού. Ε, τη μετάνοια τη βάζει ο Θεός στο νου μα, είναι αποκλειστικά του ανθρώπου, α πούμε, ανάγκη. Τον δύο. Ένα ερώτημα. Θέλουμε αυτό. Εμείς και σαν ενεργό γεγονό το κάνει χάρη. Και ένα δεύτερο ερώτημα. Ε, είπατε ότι πρέπει να. Ε, Εντοπίζουμε τα θετικά των άλλων ανθρώπων και να, τέλος πάντων να τα, να τα λέμε και τα λοιπά ε, όταν αντιμετωπίζουμε κάποιους ανθρώπους που λέμε ένα καλημέρα και είναι μουγκή ας πούμε στη δουλειά ή οπουδήποτε ε, εκεί τι πρέπει να κάνουμε δηλαδή, δηλαδή, έχονται... ε, Ξηλού καλημέρα δεν με ακούς <laughs> Στον εγωισμό, το ότι θέλω να γίνονται και τα δικά μου. Πώ πολεμώ τον εγωισμό αυτό, ούτε ώστε να το παραμερίσω και να μην. Νιώσω... Μπερδεύτηκα λίγο. Λοιπόν. Δηλαδή, γιατί εγώ χάθηκα, την αρχή μου λίγο λοιπόν, αφηρημένο. Ε, όταν πούμε σε μια διαδικασία να εμπιστευτούμε τον Θεό, μετά από κάποια έντονη. Δεν μπαίνουμε σε διαδικασία. Το νιώ... Όταν το νιώσουμε, εννοείται. Μα το δίνει και το νιώθουμε. Νιώσουμε. και νιώσουμε πραγματικά ότι είναι. Φόρο mm -hmm. όχι εγκεφαλικά. Ε... Αυτή τη χαρά πώ θα την κρατήσουμε <coughs> όταν πούμε μπαίνει μέσα μα. Εσύ είναι χαρί και βλέπουμε. Γιατί mm αφήνουμε -hmm. και θέλουμε και, και τα δικά μα. Τι είναι στα και τα δικά μα, τι είναι ουστα, και τα δικά μα. Είναι, αρο... είναι κακό να θέλουν τα δικά μα. Mm -hmm. <coughs> όχι απλά, ε, είναι καλό να θεθούμε, πιστεύω και να νιώσουμε εμπιστοσύνη για τον Θεό και να βρεθούμε στα χέρια του. Ναι, σημαίνει ότι θα γίνουμε ουφό, θα, θα δουλεύουμε, θα χαιρόμαστε, θα κάνουμε αυτό που θέλουμε. Ναι, απλά στιγμή, είμαστε, φέρουμε, πώς <coughs> πώς πολεμούμε τον μας αυτόν Αν δεν έρθουν τα πράγματα όπως θα θέλαμε. Τον μας, να τα δικά μας και να και να μπω... Είναι πολύ ειδικό το θέμα και είναι, για κάθε ένα διαφορετικά. Πέρασε και η ώρα. Τρεις ανακοινώσει. Δημήτρη Αύριο έχουμε την εκδήλωση που θα κάνετε, εδώ μουσική εκδήλωση. Δημοτικά. Τραγούδια με ορχήστρα, έτσι, 8 η ώρα 8.30? 8.30 έτσι, αύριο όσοι θέλετε να έρθετε. Δεύτερο, την άλλη τρίτη, πρωτομαγιά, ευτυχώ δεν έχουμε κλειστά, πάμε εκδρομή. <ΣΣΣ> η επόμενη συνάντηση είναι 8 Μαου. Επίση στι 2 Μαου, 8 η ώρα εδώ, θα γίνει παρουσίαση κάποιου βιβλίου που θέμα έχει η Παρουσία τη ψυχή του Κώστα Ζάχου. Παρουσιαστέ θα είναι. Ο Χρυσόστομος σταμούλη είναι καθηγητής στη δογματική και ο συγγραφέα του βιβλίου. Αυτά νομίζω. Ε. Πρώτη Μαΐου τίποτα, κλειστά το μαγαζί.